Δωδέκατο μάθημα. Πρωί και βράδυ. Καλημέρα. Καλημέρα. Κοιμηθήκατε καλά. Πολύ καλά. Ευχαριστώ. Ευτυχώς κοιμάμαι πάντοτε καλά. Διαβάζω στο κρεβάτι κάπου μισή ώρα και ύστερα με παίρνει ο ύπνος ως το πρωί. Τι ώρα σηκώνεστε. Στις επτά. Τι κάνετε συνήθως το βράδυ. Τις περισσότερες φορές μένουμε στο σπίτι. Μια ή δυο φορές τη βδομάδα πάμε στο θέατρο ή στον κινηματογράφο. Καμιά φορά πηγαίνουμε σε χορό. Σας αρέσει ο χορός. Ναι πάρα πολύ. Εσείς χορεύετε. Χόρευα συχνά. Όταν ήμουν νέος. Αλλά τώρα δεν χορεύω. Γέρασα πια. Έχετε να κάνετε τίποτε απόψε. Δεν έχω τίποτε το ιδιαίτερο να κάνω. Κατά πάσαν πιθανότητα θα περάσω το βράδυ μου σπίτι. Θέλετε να έρθετε μαζί μου στη λέσχη μου. Θα συναντήσετε μερικούς πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους. Ευχαριστώ. Θα περάσω να σας πάρω. Τι λέτε, να έρθω κατά τι οκτώ. Σύμφωνη.